Στοίχη 6 10, το καλό προς πάντας. 6. Ας σας δώσω τώρα και μερικάς άλλας οδηγίας και συμβουλάς, διανακλήσω με αυτά στην επιστολή μου. Εκείνος που διδάσκεται και κατυχείται των λόγων της αληθείας, ας κάνει μέτοχον εις όλα τα αγαθά του τον κατηχητήν διδασκαλόν του. 7. Μην πλανάστε. Ο Θεός κατά την ημέρα της κρίσεως δεν εξαπατάται, ούτε μπορεί κανεί να τον εμπέξει. Διότι εκείνο που θα σπήρει ο άνθρωπος, τούτο και θα θερήσει. 8. Διότι εκείνος ο οποίο σπήρει σαν εις άλλο χωράφι στην σάρκα του και ενεργεί σύμφωνα με τας επιδημίας αυτής, αυτός από τα έργα της σαρκός θα θερήσει φθοράν και κόλαση νεώνιων. Εκείνος δε πάλιν που εργάζεται έτσι ώστε τα έργα του να είναι καρπός του πνεύματος, αυτός από τα έργα του πνεύματος θα θερήσει ζωή νεώνιων. 9. Α μη απαυδίζομεν δε όταν κάνομεν το καλόν, διότι σκερών ορισμένων θα θερίσομεν του καρπούς των κόπων μα, εάν δεν αποκάμωμεν τώρα, αλήμεθα ακούραστη στο αγαθόν. 10. Συνεπώ, έω ότου βρισκόμεθα στην παρούσα ζωή που μόνο ει αυτήν έχουμε καιρόν προς αγαθοεργίαν, α εργαζόμεθα το αγαθόν προ όλου, μάλιστα δε προ εκείνου του οποίου η πίστη μα του κατέστησε νοικίου και αδελφού.